όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτε. Μ αγαπάς Βανά. Καλέ μου, αγαπημένη μου, άντρα μου.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 Γιώργος Κοροπούλης, Ιρακλής Λογοθέτης. Ανάγνωση, Γενοβέφα Ζάγκα, Άρτεμις Ορφανίδου, Ιρακλής Λογοθέτης. Ηχοληψία, μίξη ήχου, μουσική επιμέλεια, ο συνεργάτης χωρίς όνομα. Η εγκεκομένη γραμμή Η μοίρα του Παροδίτη Που θα ακολουθήσει μέχρι τέλους Την Αγίζεμπεθ Μπάρετ Η αρπαγή τη Περσεφόνης Με αντίστροφη φορά η έξοδος προς τα επάνω, προς τον ανοιχτό και μεγάλο κόσμο, ξεκινά με πολιορχία ετοιμοπαράδοτης πόλης. Κάτι περισσότερο, με μία άνεφορων παράδοση. Το καθεστώς της αμοιβαίας άλωσης είναι επίσημα ομολογημένο μεταξύ των εταίρων και η συνυπογραφή της συνθήκης γίνεται με όλους τους τύπους. Τώρα, Αφού τακτοποιήθηκαν όλα, μπορεί να αρχίσει η πραγματική μάχη, να κηρυχτεί ο εξαίσιος πόλεμος που αποσκοπεί στην διατράνωση της υπεροχής του αντίπάλου. Σε τούτη τη στρατηγική των ελιγμών του ανυποχώρητου, που ενώ επιτυγχάνει προλιένει το έδαφος για την ολοκληρωτική υποχώρηση, η Ελίζαμπεθ υπερτερεί του Ρόμπερτ. Συντριπτικά. Καταστρώνει του ενδιασμού της σε παράδοξη ένδοξα χαμένης μάχης και καθώς τους εκθέτει τους υπερπηδά. Η επίκλησή του εν τούτης δεν γίνεται επί Είναι ο δικός της δρόμος για το ανενδίαστο με μοναδικό εμπόδιο τον ανυποχώρητο πατέρα. Η κρυφογαμία κορυφώνει το δράμα και κορυφώνεται στο happy end μίας παρατεταμένης και αγωνιώδους αναμονής. Το 1846, στις 12 Σεπτεμβρίου, οι εραστέ παντρεύονται κρυφά στην εκκλησία του Μέριλμπον. Σύμφωνα με το αγγλιογενικό τελετουργικό και με βασικό μάρτυρα την καμαριέρα της Αιλιζεμπεθ, αυτή την τυπική συνένοχο κάθε παράνομου ζεύγους, το αφοσιωμένο τρίτο πρόσωπο, που αποτελεί την αναγκαία θεσμική υποτένουσα κάθε παρασπονδίας. Η γαμήλια κατάληξη θα μπορούσε να προσφέρει ένα θέμα σε παροδία μυθιστορήματος σοσιαλιστικού ρεαλισμού με τίτλο «Πώς δεν ότανε οι Βέρες». Αλλά η ίδια η τελετή προσφέρεται για σκηνική απεικόνηση γοτθικού τύπου. Κουκούλες, μαύρα καπέλα, Βαριές μπέρτε και όλα τα σχετικά. Το νόμιμο πλέον θα πρέπει ωστόσο να υποστεί μία ακόμη εβδομάδα πυρετόδους παρανομίας. Η Ελίζαμπεθ μετά το γάμο επιστρέφει στο σπίτι για να προετοιμάσει, να οργανώσει λεπτομεριακά και να εκτελέσει μυστικά την φυγή από τον πατέρα. Και ο καθένας μπορεί να φανταστεί την φόρτιση της κάθε στιγμή. Τον ένα κόμπο να δένεται πλάι στον άλλο Τον κάθε κρίκο της μεγάλης φυγή Που πρέπει να σφυριλατηθεί κρυφά από τον αντίπαλο Τον σεξπυρικά ανίποπτο πατέρα Η αιωνιότητα αναβάλλεται Για μία μόνο εβδομάδα Αφήνοντας το θηρίο στο κλουβί Οι Browning αναχωρούν επιτέλους για την Ευρώπη Ο πατέρας φρικιά «Αποκάλυψη σοκ» «Ο πατέρας μένεται» «Σκηνές ροκ» «Ο πατέρας καταράται» «Λυσά και παραφέρεται» «Σε κατάσταση αμόκ» «Αλλά ο πατερας μένετε. σκηνες ροκ ο πατερας Μπράουνινγκ» «Και η καρδιοφάγος Κόρη» «Η κλέφτρα Κίσα» «Αγκαλιά με το κόσμημα της απολύειας» «Έχουν ήδη περάσει τη μάγχη» «Μέσω Παρισίων και Ευηνιών» Αναγκαίο προσκύνημα στου τροβαδούρους του 11ου αιώνα που έφεραν την Άνοιξη στην Ευρωπαϊκή Πίεση, θα φτάσουν στην Πίζα κατά τα μέσα Οκτωβρίου. Ο αγγλικός Χειμώνα είναι πίσω του. Και θα παραμείνει πίσω του αφού οι Μπράουνινγκ, δύο χρόνια μετά, θα εγκατασταθούν μόνιμα στη Φλωρεντία, στην Κάζα Τζιούντι, όπου η Ελίζαμπεθ θα ζήσει το υπόλοιπο του βίου τη. Θα γεννήσει το γιο τη. Θα πεθάνει και θα ταφεί. Πάντα μονίμως, διηνεκώς, οι ρομαντικοί κατεβαίνουν στην Ιταλία. Οι Γερμανοί, γκέτε και συντροφία της πρωίμης εποχής. η Γάλλοι, Σταντάλ και όσοι ακολουθούν την απολεόντια πορεία. Οι Άγγλοι, ο Κόλριτς, ο Μπάιρον και μια ολόκληρη ποιητική εταιρεία. Όλοι κατεβαίνουν στην Ιταλία και μερικοί θα πεθάνουν εκεί. Ο Σέλεϊ θα σε μια φουρτούνα στον κόλπο της Πέτσια, Ο Κίτς θα σβήσει από φηματίωση στη Ρώμη. Ο Βόλτερ Λάντορ και η ίδια η Ελίζαμπεθ Μπράουνινγκ θα εκδημήσουν στη Φλωρεντία. Η μικρή Πορτογαλίδα, όπως αποκαλούσε την Ελίζαμπεθ ο Μπράουνινγκ, στέλνει μετά από παρότρυνση του τελευταίου τα σονέτα της στην Μέρι Ράσελ Μίτφορντ που τα τυπώνει σε μια έκδοση εκτός εμπορίου στο Ρέντινγκ. Τα σονέτα αυτά θα περιληφθούν στη νέα έκδοση των ποιημάτων της Ελίζαμπεθ που θα γίνει το 1850 και έχουν μια ενδιαφέρουσα γεωγραφική ιστορία. Αρχικά η Ελίζαμπεθ τα ήθελε μεταφρασμένα από τα βοσνιακά, αλλά κατόπιν προτάσεως του Ρόμπερτ μεταναστεύουν και δημοσιεύονται υπό τον τίτλο Σονέτα μεταφρασμένα από τα Παρτογαλικά Έμεση αναφορά στο ποίημα η Καταρίνα στον Καμόενς αλλά και στην ίδια την Ελίζαμπεθ για το ιδιώνυμο υποκοριστικό Καταρίνα που τις χάρισε ο συντροφό Σκεπτόμουν κάποτε πως ο Θεόκρητος τα γλυκά χρόνια έψαλε τα αγαπημένα και ποθητά στο αυρό του χέρι το καθένα δώρα να φέρνει στους νητούς νεότητος ή γυρατιών καρπούς. Και όπως τα αναπολούσα στη γλώσσα του είδα τα μελαγχολικά χρόνια που έζησα θλιμμένα και γλυκά σαν όραμα μέσα από τα δάκρυα που κυλούσαν χρόνια που πάνω μου είχαν ρίξει φεύγοντας τον ίσκιο τους και αμέσως το ένιωσα, θρινόντας Πίσω μου κάποιος άλεψε και με τραβούσε από τα μαλλιά. «Πες μου ποιος σε κρατά» ρωτούσε. «Ο θάνατος» είπα, «να φύγω πολεμώντας» και η απόκριση είχε ο έρωτας. Η απόκριση είχε αλληλή, ο Τρεις μόνο άκουσαν τη λέξη που είχες πει σόλο όλο τον κόσμο του Θεού Εκείνος πλάει στους δυο μας Πρόσεχα μιλούσες και απαντάει κάποιος στα λόγια σου Ο Θεός Και σκοτεινή κατάρα σκέπασε τα μάτια μου Ποινή να μην σε δω στα βλέφαρά μου ας τα βάρη του θανάτου θάντεχαν Θα με κλείναν σ' σκοτάδι όμως μας έχει αρνηθεί φίλε μου ο ίδιος ο Θεός του κόσμου ο θόνος να μας χωρίσει δεν φαρκούσε και κι ας μενόταν το κύμα ας ήθελε να μας αλλάξει ο πόντος πάνω τα όρια εμεί τα δίναμε τα χέρια και όταν βιβλίο ελισσόμενο χανόταν ο ουρανός θα ορκιζόμασταν στα αστέρια. Θα στα Ευγενική καρδιά δεν μοιάζουμε. Αλλιώς πολύτιμος καθένας μας. Γυαλού Βλέπει ο φύλαξ αγγελό σου Τον άγγελό μου καθώς προσπερνά. και απλώς για λίγο αγγίζουν τα φτερά τους. Συλλογή σου. Ποιες θελετές σε περιμένουν. Ποια παλάτια. Πια βλέμματα σε θέλουν, τα δικά μου μάτια δε λάμπουν τόσο από τα δάκρυα. Τη δική σου βασίλισσε θέλουν να ακούσουν μουσική. Τι με κοιτάζει από τις φωτισμένες άλε έξω στη νύχτα έναν φτωχό τραγουδιστή. Σε κεπαρίσι γέρνο στα μαλλιά μου στάλες δροσιά. Το χρήσμα στα δικά σου θα ορίξει μια κλείνει ο θάνατο τι μοίρε μα να σμίξει. για κλίνη μα Σαν άκτορα σε κάλασαν το άσμα. η Ιδανικέ τραγουδιστή εκεί. σακούνι χορευτές Χάνουν το βήμα. Κι οφορούν τα χείλη σου. Όλοι σε προσέχουν. Δεν σηκώνει το μάνταλο αυτού του σπιτιού. Το σοφτηνό μοιάζει. Δεν καταδέχεσαι να τραγουδήσεις. Σπήρε χρυσής πληρότητος να ξετυλίξεις στην πόρτα μου, έστω άθελά σου. Το κενό κοίτα ψηλά. Το τζάμι μου έσπασε. Μου φτιάχνει η νυχτερίδα οροφή και κουκουβάγια. Μάχεται ο γορίλος μου τον ήχων σου τα μάγια. Σόπα. Δεν είναι η που αυτήν την ερημιά θα βεβαιώσει. Μια φωνή απ' τα βάθη φτάνει. Κάποιο θρηνεί. Όπως τραγουδάς, μόνος, μακριά. Τα Κάποιος θυμί, όπως τραγουδάς, μόνος, μακριά. Βαριά η καρδιά μου, την υψώνω σε σπονδές, όπως εντάφια ύψω άλλο τη ηλέκτρα η βρία και στα μάτια σε κοιτώ. Την τέφρα στα πόδια σου αδειάζω Πως η θλίψη δες έκρυβα Κοίτα σπίθες κένα με μες τον γκρίζο σωρό Αχ πρέπει αν μπορείς να τις πατήσεις με περιφρόνηση Στα σκότη να φανίσεις, την άγρια λάμψη τους που ακόμη ξεχωρίζω Δεν περιμένει πλάι μου την γκρίζα σκόνη Να πάρει ο άνεμος που θα έρθει και ψηλά να την σκορπίσει η δάφνη που σε στεφανώνει Αγάπη μου Δεν θα σε σώσει Δε κοντά μου Πετούν οι σπίθες Σου αγγίζουν τα μαλλιά Καίγονται Φύγε λοιπόν στα Στάσου μακριά μου Φύγε άφησέ με Όμως το νιώθω πως θα μείνω Πάντα στον ίσιο σου Ποτέ δεν θα είμαι εκεί Ξανά μπροστά στην πύλη τη ζωής που ζει καθένας μόνος να μπορώ να κατευθύνω την ίδια την ψυχή μου και απαλά το χέρι σαν άλλοτε να υψώνομαι στην αντιλιά χωρίς να νιώθω ότι φοβόμουν απαλιά το άγγιγμά σου στην παλάμη μου σε μέρη κι αν μας εξόριζαν αντίθετα η καρδιά σου με στη δική μου πάλι, με διπλό σφιγμό σώ και ζεις μαζί μου Όπω έχει το καλό, κρασί του στα φιλιού τη γεύση. Να με σκέπει, ζητώ από το Θεό, και ακούει το όνομά σου. Στα μάτια μου τα δάκρυα των δυο μα βλέπει.